Κυρίες μου και κύριοι, καλή σας μέρα. Καλώς ήρθατε στους 101,5 και σήμερα στο ράδιο Άρτα. Λοιπόν, ε, είμαστε εδώ στον τοίχο γιαννης Γιάννης Λαζάρου 2681-4060 όπως πάντα για τις δικές σας παρατηρήσεις. <ΣΣ2> Πολλές καλημέρες σε όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι από αέρος αέρος και μέσω ιερού Ιντερνεδίου και στα φύλλα ραδιόφωνα τα οποία μας κάνουν την τιμή να αναμεταδίδουν αυτή την εκπομπή στην Κύπρο, στην Κουζάνη στη Βέρια, στη Χαλκίδα, στη Γουαδελούπη we'll κυρίε μου και κύριοι δυστυχώς ε, ενώ θα έπρεπε να λέμε ειδήσει για το τι γίνονται αυτοί οι 1,5 εκατομμύριο άνεργοι οι οποίοι συνεχίζουν να είναι μπαλάκι πινγκ-πονγκ ανάμεσα στις ε, σύμφωνο διαφωνίες των ε, κυβερνώντων και αντιπολιτευωμένων. Ασχολούμεθα με τα τεκτενόμενα στην ε, ε, ελληνική βολή διότι όπως πάντα εκεί έχουμε κρεμάσει τα έλεγα κασελπίδας μας. <Λυκά> και βέβαια πήγε το... Το γέλιο σύννεφο δεν γινότανε, βέβαια δεν μπορείς να τους παρακολουθήσεις όλους, αλλά ε, ε, κάθισα να παρακολουθήσω ειδικά την ομιλία του Πρωθυπουργού, ε, σπρωχμένος θα έλεγα από μια συζήτηση που είχαμε ένα φίλο χθες, ο οποίος ε, με, με έβαλε σε μεγάλο προβληματισμό, οπότε ήθελα να τον ακούσω για μια ακόμη φορά μετά τις προγραμματικές, Όπου τον μισοάκουσα λόγω ποδοσφαίρου, όπω είπαμε. Ε, τι, τι κουβέντιασα με αυτό το φίλο, μου λέει κάποια στιγμή, ο ε, άνθρωπο δεν υπήρξε ΣΥΡΙΖΑ, δεν υπήρξε ο παδός του Αλέξη ποτέ. Καθόλου δηλαδή. Εντάξει, γενικώ είναι αριστερόστροφο, καμία αντίρρηση, αλλά δε, ΣΥΡΙΖΑ ούτε να τον δει ούτε και τον Αλέξη. Όχι ω πρόσωπο, ως πολιτική πάντα. Και μου λέει χθε, άρχισα να τον συμπαθώ πάρα πολύ τον Αλέξη, μου είπε. Ε, Ξεπλάγει και λέω γιατί Τι έγινε ξαφνικά να πούμε Δεν σε έχω γιατί προσδοκάς κάτι Ποτέ δεν προσδοκούσε, Όχι μου λέει αλλά κοίταξε να κάτι ε, Παρακολουθώντας όλη αυτή την ιστορία Τώρα που έγινε εξουσία Και δεν είναι αντιπολίτευση να πετάει Δες τα παιροτεχνίματα Έτσι μου ο φίλο. Λοιπόν ε, παρακολουθώντας τον λοιπόν Διαπίστωσα ότι ε, Αυτά που έλεγε δεν ήτανε πολιτικός λόγος Στυλσα Μαράβενη Ζελοκουρέλα Τέτοια να πούμε. Τα πίστευε Που σημαίνει ότι ο άνθρωπος έχει καλή πρόθεση Καμία αντίρρηση Και εκείνο μου λέει που αρχίζω να το συμπαθώ Γιατί Γιατί βλέπω μου λέει ότι θα τον φάνε Και θα τον φάνε από μέσα Η λεγόμενη δική του Και άρχισα να το καλοσκέφτομαι δηλαδή Και γι' αυτό έκανα να τον παρακολουθήσω χθε ε, Στην ομιλία του η οποία πραγματικά ήταν χορταστική Μουσική Λέως πάντων ε, πολλά μπορούν να συμβούνε Μουσική Δεν πιστεύω και προσωπικά ότι είναι άνθρωπος κακών προθέσεων το έγραψα και στο άρθρο εξάλλου χθες στο Ζητείτε Λαός όποιος θέλει μπαίνει το διαβάζει στο μπλοκάκι της εκπομπής Ζητείτε Λαός λοιπόν για να υλοποιήσει αυτά τα προγραμματικέ προγραμματικές δηλώσεις του, της νέα κυβέρνηση. Διαβάστε το και όπου διαφωνείτε εδώ είμαστε Κυρίες μου και κύριοι Με αυτά και με εκείνα τέλος πάντων Έλαβε ψήφο εμπιστοσύνη η κυβέρνηση Και ο νέος ήρωας Είδατε πόσο εύκολα γίνονται οι ήρωες Στην Ελλάδα Πόσο Μέσα σε μια βδομάδα Η Ελλάδα έχει ήρωα το Βαρουφάκι Καμία αντίρρηση Τι κάνει δηλαδή η τηλεοπτική Προβολή Και όλο αυτό το, το, το, το Μπαχαλιστάν Όπου να πα κι όπου να σταθεί, λέξε Βαρουφάκι, πε τα Βαρουφάκι. Τι να πει, Τι είπε ο Βαρουφάκης, του λέω, Μιανούρα παλαιουκάρι μου. Του να Καρα μου λέει στο Σόιμπλε. Ο Βαρουφάκι, μάλιστα, τέλο πάντων. Σήμερα λοιπόν, τέλο πάντων, ο κύριο μου και κυρία μου, ο ήρωα Βαρουφάκι, μεταβαίνει, με συγχωρείτε, στο έκτακτο του Eurogroup για, να... για την πρώτη διαπραγμάτευση. Κατάλαβε. Αυτό που έκανε εντύπωση είναι ότι ο Πρωθυπουργό. Για να προσβάλλει, προσέξτε, ως μερκελιστή τον Αντώνη Σαμαρά φάνηκε ο ίδιος ως ενδιάμεσος δάχτυλος του Ομπάμα. Προσέξτε, να στείλουμε στον Αμερικανό Πρόεδρο τη σημερινή ομιλία του Σαμαρά για να καταλάβει τι ζητάει η κυρία Μέρκελ, είπε ο Αλέξη. Και βέβαια, πραγματικά πρέπει να είσαι εντελώς ξετσίποτος για να γυρίσεις να λες να... σαν του Σαμαρά ας πούμε για να λέει απευθυνόμενος Στην καινούρια κυβέρνηση Τέλος πάντων χθες Ότι δεν θα σας αφήσουμε να οδηγήσετε το καράβι στα βράχια <laughs> Πρέπει να είσαι τελώς ξεντσίποντος <laughs> Θα μου πεις ε, Δεν υπήρξε και κανένας με τσίπα Από αυτή την ε, Γαλάζια στρούγκα Αλλά τέλος πάντων Μέχρι πριν μια εβδομάδα έσφαζες, έσφαζες κυριολεκτικά Σκότωνες ζούσε, ε, ένας λαός, όχι ένα λαό, όχι αναξιοπρεπώς, ξεφτύλιζε κάθε μέρα κάθε ανθρώπινη ε, υπόσταση, και βγήκε χθε να πει σε ποιον τώρα, στον άνθρωπο που είναι 10 μέρε, ότι δεν θα τον αφήσει εσύ, που όχι απλώ το βούλιαξες, το πούλησε, το κατέστρεψε, σκότωσε. Είσαι στο δολοφόνο, αδερφέ μου. Ότι δεν θα πει στον άνθρωπο που είναι 10 μέρε στην εξουσία, ότι δεν θα τον αφήσει να οδηγήσει. Ποιο καράβι να οδηγήσει, Υπάρχει καράβι να το οδηγήσει στα βράχια υπάρχει καράβι, αλλά ως ποντική πάλι θα μπείτε μέσα στο καράβι αν γίνει καμιά τέτοια ιστορία και πάλι θα λέμε τώρα αν πετύχει ρε παιδί μου που ευχόμαστε να πετύχει γιατί να μην πετύχει η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν πάλι θα χωθείτε μέσα πάλι θα είσαστε στα πράγματα είναι ιστορική νομοτέλεια είναι ιστορική νομοτέλεια δεν πεθαίνουν οι μαυροκορδάτη και οι φαναριώτε σε αυτή τη χώρα είναι χαϊλάντερ δεν πεθαίνουνε ποτέ Παρακαλώ καλό. το λέω Ναι ναι αυτό λέω Μουσική Ναι ναι Μουσική Γεια σου φίλε μου. Γεια σου και γραμμή Ναι αυτό λέμε λοιπόν Αυτός, Αυτοί οι ξετσίποτοι λοιπόν Οι ξετσίποτοι της ιστορίας η μαυροκορδάτοι και φαναριώτε, Λοιπόν Οι οποίοι δεν πεθαίνουν με τίποτε Δεν, δεν εξαλείφονται με τίποτε είναι, είναι, είναι στο αέναον Highlanders μιλάμε Λοιπόν, σου λέω Αμα γίνει, πες ότι γίνει τίποτα ρε παιδί μου Και πετυχαίνει καμιά κατάσταση Λοιπόν, πάλι αυτοί θα είναι στα πράγματα Μην νομίζεις ότι θα είναι διαφορετική Αυτή θα είναι στα πράγματα Σα μαροβενιζελοκουρολοκαλατζαφέρνιδες δεν, δεν υπάρχει Αυτή τέλος πάντων η, Αυτή η στρούγκα Αυτή η στρούγκα των, των μαυροκορδάτων Μια ζωή Τέλος πάντων κυρία μου και κυρία μου Λοιπόν. Παρακαλώ! Ορίστε! Παρακαλώ! Ορίστε! Καλημέρα! Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, θα το πούμε τώρα. Να σε καλά, να σε καλά. Καλή σου μέρα. Μου λέει ένα φίλος εδώ πέρα τηλεφωνώντα ότι και ο κουτσούμπας μου λέει στάθηκε στο ύψο των περιστάσεων. Δεν ξέρω τι έγινε. Βγήκε το πόμα τώρα από το κουκουέ και άρχισε να κελαδάει το κουκουέ Ενώ ε, με όλη αυτή την κατάσταση ε, περί άλλωνε Δεν ξέρω αδερφέ, ειλικρινά δηλαδή δεν θα έλεγα ότι είμαι μπερδεμένο. Αλλά σε ξε, ξεκαθαρισμένα είναι τουλάχιστον μέσα μου Αλλά τι να πει κανένα. Δηλαδή αυτό το σοου, γιατί πρόκειται για σοου τελικά Αφήστε του, έπαιδε μου, και σε 10 μέρε, 15, 20 ορμήστε του. Δηλαδή, τι να κάνουμε τώρα. Πρέπει να σε πανίβλαξ να μην καταλαβαίνει ότι δεν μπορεί να πατήσει ένα κουμπί και 1,5 εκατομμύριο άνεργοι να βρουν δουλειά να ξανανοίξουν 200, 300, 500.000 μικροβιοτεχνίε και. Ε, πρέπει να σε πανίβλαξ. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να το πατήσει το κουμπί αυτό με, με, για να ξανα μπει στην, σε μια ε, κανονική ροή αυτή η οικονομία λέμε τώρα, αυτή η καπιταλιστική πες την όπως θέλεις θέλει χρόνια, δεν θέλει, δεν γίνεται Αυτά, αυτό όχι απλώ την κατέστρεψαν οι παπαντρέο Σαμαροβενιζέλη τη χώρα και την οικονομία και διέλυσαν και έχουν τσίπα να βγαίνουν εκεί γραβατομένοι πάντα βέβαια να μιλάνε και να μιλάνε για καράβια που θα οδηγηθούν στα βράχια και από δεν κάνουμε χωρίς την Ευρώπη Έχεις και εκείνο το άλλο το σούργελο Το Θεοδωράγγι Αυτό το κατασκεύασμα της, ε, ε, της Μέρκελ Ο οποίος Μιλάμε δηλαδή Πόσο πιο φωναχτά Να στο πει ότι είναι πληρωμένο αυτό Ότι είναι κυβαλμένο και πληρωμένο Από τα συμφέροντα Όχι τις Ενωμένης Ευρώπης τις ίδιες της Μέρκελ πόσο, αλλιο, πόσο να το φωνάξει αλλιώ, δηλαδή Αλλά είπαμε Συγγνώμη ρε παιδιά Δεν τους ακούτε ή ακούτε αυτό που θέλετε Και ε, σύμφωνα με αυτό που θέλετε Με, που, με αυτό που ακούτε Λοιπόν, που, αυτό που ακούτε που θέλετε Μισείτε ή βρίζετε τον ε, απέναντι And Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα yeah. Δεν είναι έτσι όμως τα πράγματα yeah. Κανένας βαρουφάκη δεν έγινε ήρωας Λοιπόν, yeah. ο Σαμαρά, ο Βενιζέλο, ο Και αυτοί είναι προδότες Όταν λέμε προδότες Προδότες, πώς θα το κάνουμε τώρα Διέλυσαν τα πάντα. Τα διέλυσαν τα πάντα. Και επαναλαμβάνω ότι πρέπει να σε πανίβλαξει για να πιστεύει: Θα πατήσει ο Τσίπρα στο κουμπί τώρα και 1,5 εκατομμύριο άνεργοι θα βρουν δουλειά. Τι δουλειά να βρουν, Καταρχά, εδώ έχει να κάνει με 500 μνημονιακού νόμου και 7.000 τροπολογίε. Επειδή είπε ότι σέβεται το Σύνταγμα και το πιστεύω ότι σέβεται το Σύνταγμα, νέο άνθρωπο είναι, λοιπόν πρέπει αυτά να τα καταργήσει με νόμου, με άλλου νόμου. Τι να κάνει δηλαδή Παρακαλώ Καλημέρα σας Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι, ναι, ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. No ναι. Έχετε το έχετε δεικαιο. Ναι, το είχαμε παρουσιάσει αυτό, φίλε μου τηλεακροατά μου. Λέει ένας φίλος τηλεακροατής, όχι ήρωας, δεν είναι για μένα ο Βαροφάκης, αλλά είναι τελειωμένο σαν προσωπικότητα. Πριν 6-7 μήνες είχαμε παρουσιάσει αυτή την ενέργεια. Είχε κάνει μια ιστοσελίδα, στην οποία έγραφε και έλεγε ότι εγώ δεν μπορώ τη μιζέρια τη Ελλάδα, γι' αυτό σηκώθηκα και έφυγα. Οπότε, άνθρωποι που σηκώνονται και φεύγουν από τον αγώνα, εντάξει, έχει δίκιο, είναι άποψή σου, σεβαστή, φίλε τη Λέα Κροατή. Οπότε λοιπόν, κυρία μου και κυρίω, μέσα από το Σουργηλιστάν, δηλαδή, χάθηκε ο κόσμο χθε να, να, να στηρίξετε, να πείτε έστω για το ονόρε ρε παιδί μου να, για το ονώρε, να πείτε, σε στηρίζουμε για ένα μήνα. Τι εθνική ομοψυχία και εθνικέ μπουρδε δηλαδή. Και άντε να πούμε περίμενες Απ' τους αμαροβενιζέλους να το κάνουν Το κουκουέ δώστου του ένα μήνα Δηλαδή έδωσες τράτο στο Μετσοτάκι το 89 Πότε έδωσες και δεν δίνεις το Ζιπρά; Κάτσε ρε παλουκάρι μονά με Πάρ' λίγο αλλιώς ρε φίλε μου Κυρκοτσούμπα μονά που με Πάρ' λίγο αλλιώς δηλαδή Και πήρε 162 Οκ okay. Βέβαια κυρίες μου και κύριοι Όπως λέγαμε ε, Το το πράγμα είναι στη Βουλή αυτή δεν θα ζήσουμε μία από τα ίδια από την προηγούμενη, θα ζήσουμε μία αποχειρότερα αποχειρότερα μιλάμε τώρα έτσι, διότι το τι έχει μπουκάρι εκεί μέσα με το ΣΥΡΙΖΑ, με το Ποτάμι με το τι έχει το τι έχει μπουκάρι, δεν λέγεται ένα μικρό παράδειγμα έτσι για να ευθυμίσουμε λίγο, θα το ακούσετε αμέσως τώρα για πάρτε μια γεύση του Λέγην υπάρχει καιρός του Αντιλέγην υπάρχει καιρός του Ψέγην Σήμερα για μένα θα είναι ο καιρός του Ιμνίν ένων έπαινον του Ιμνίν την ηλιαδορωμιοσύνη Έρχομε από μακριά οι σιλέκτριες των κρόκων της θύρας έρχονται δίπλα μου και παγεμένες δίπλα με τον βόρειο τον άνεμο οι μυροφόρες με την χρήση των αγγέλων αντανάκλαση επειδή και σήμερα αύριο παραπέρα αυτές τις μέρες όπως πάντοτε αίποτε και συνεχώς θα βισοδομούν πάλι η κουστοδία των δισεβών βρυξελών και εκείνος ο αρχέκακος όφις ο Αλεμανός σαν γίνει και θάλασσαν εσβατών τι μετερα τόλμη καταναγκάσαντες γενέστε μνήμια αίδια Α, καλώντε και κακών συγκατοικήσαντες και επειδή θα επανέλθουν πάλι οι δισεβείς και οι άλλοι Αλεμανοί και ως αρχαίκακος όφης ε... <Ρίδε> εμεί ξέρουμε ότι θα συμπαραταχθούμε θα συμπορευθούμε θα συμπολεμήσουμε τη υπερμάχο στρατηγό που έχει στα μάτια της ψηφιδωτό τον καημό της Ρωμιοσύνης <Ρίδε> Ότι σε αυτόν εδώ τον υπεράχρονο τον χρονικός υπεράχρονο τόπον σε αυτόν τον τόπο, στην κορυφή του Ομήρου και στην, στο ακροθίνιον του Ολύμπου, εμεί οι Ολύμπιοι διδάξαμε εδώ ότι η αίρη γίνεται έρο. Και φυσικά ξέρουμε πολύ καλά ότι ξεκινούμε όπω πάντα εδώ και τρει χιλιάδε η τιμένη, αλλά όσοι η τιμένη είμαστε αυτοί οι οποίοι θα ξαναδώσουμε σε αυτόν τον πλανήτη των πεπλανημένων πλανητών Α, και των πλανήτων θα δώσουμε την καθημάς την καθεστική απολιτεία και ποια είναι η καθημάς καθεστική απολιτεία μία και μόνη σε τούτα εδώ τα μάρμαρα κακιά σκουριά δεν πιάνει Τρέλα, τρέλα, τρέλα Και το μυαλό σου είναι Και το δικό της πιο λυψό Σας εθολώσαν τα λεφτά Γεια σου παρά Λοιπόν ε, Το ότι βγήκε ο Ζουράρης και χρησιμοποίησε αυτή τη γλώσσα Καμία αντίρρηση Αλλά τώρα χτες ήταν για Για επίδειξη κατάσταση ε, Εντάξει Ο αρχαίκα Κοσόφης ο Αλεμάνος Και όλα αυτά καλά είναι Όπως επίσης και τα Δύο, δύο όμορφα μάτια με μπλε της τη ε, Παναγία. <Τι> με το πώ το είπαμε. Με το σανά, Όλα αυτά καλά είναι. Αυτά όμως έπρεπε να γίνουν χθε. Δηλαδή, πώ θα σου φανταζόταν εσένα να σου έλεγα τι ειδήσει, α πούμε. Να σου πω α, παράδειγμα: λέμε τώρα. Το κόμμα ΣΥΡΙΖΑ ενίκησε εν τε αρχαιρεσίε τη Κυριακή τη Ελλάδο εν βαρία οικονομική κρίση. Κειμένης, οι πολίτες νομίζοντας ήδη ικανώς παθήν των του ΣΥΡΙΖΑ άρχοντα τον Αλέξιν Τσίπραν το έτη χιλιοστό ενιακοστό εβδομικοστό, τετάρτο γεγονότα. Νέων της χώρας πρωθυπουργών Ηριντέ πως έξεστενίν το Τσίπρα χώραν σώζιν ή την χάνιν το σαφτα χρήματα άλλες χώρες οφείλουσε ουδέναν λανθάνιν τούτο χαλεπότα των Πάντε σίσμεν τα της Ελλάδος προβλήματα δύο όντα... Πρώτον μεν τα χρήματα ε άλλε χώρε από αυτής απαιτούσιν, δεύτερον δε η μέση τάξης, το των πολιτών μέρος ο χρήματα πορίζιν, δίνατε ήδη πάλι η φανίσθη. Χθες δε ο Τσίπρας, ήδη Πρωθυπουργό καταστάς, παραυτη κατ' των υπουργών αριθμών εμείωσεν, νιν γαρμόνον 10 υπουργού. έξι, η νέα αρχή, 8 και 10 το πρώτερον. Και δί και ουκ εξών τη χώρα το σαφτά αυτά χρέα αποτείνειν, βούλεται ο νέος Πρωθυπουργό τις χρήστε περί των χρεών διαλέγεστε έτινες γάρ χώρε χρήματα τη Ελλάδη εδάνησαν φοβούνται νην μη ού δίνονται αναλαβήν. Εν οι οικονομιστές έλεγον ότι η Ευρωπή Ένωση στην Ελλάδα εκ της Ευρωζώνης εκβαλήν ή το ΣΥΡΙΖΑ νικόει εν έχει τούτο δε το όντι ού ποιήσει η έψιλον έψιλον ε αυτήν γάρ βλάψιε αν ή τούτο ποιεί πλάκα κάνει κάνεις ζουλάρι Εμπλάκα μας κάνεις αν, αν, σου, αν σου λέει έτσι εγώ ειδήσει τι Βλέμε <στονίτρα> τώρα κάθε μέρα Τι θα γινόταν. Είναι για Για το, Για επίδειξη το θέμα Παρακαλώ <στονίτρα> Καλώς το φίλο <στονίτρα> Πολύ. <στονίτρα> Τράβα για τσίπουρα Δεν, δεν, δεν έχει ούτε διαφορετικά αδεπένα. Μας Μα εντελώς να Έγινε γεια. Πάει ο πρώτο, τον βάρεσε. Πάμε να πιέσουμε. Μεγάλη τι έλυσε τη Ευρώπη και Διότι η νέα τη Ελλάδος αρχείου. Βούλετε την καλωμένη Τρόικα. Πιθέστε. Κατάλαβε γαρδούπο. Ο πρόεδρο Ομπάμα. Θα σου πω κι άλλα. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Τι έχει χρυσό σε Ναι, και το το σου το τρελό. Και ο Ζουράρης είναι ένας Χριστιανο ελληνιστής Είναι αυτό δηλαδή που Είπε με μεγάλη επιτυχία. Ο... ωχ, καλς. δενspan spanspan Αγαπητέ μου, όπως βλέπεις με την τρέλα που κουβαλάει ο καθένας φτάνει εκεί που φτάνει. Να κάνουμε τώρα, μπορούμε να κάνουμε κάτι και δεν το κάνουμε. Είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Δηλαδή, τόσο τον άκρον είμαστε, ρε παιδιά. Ή από τη μία θα έχει τα μήλο, λοιπόν, και από την άλλη θα έχει ζουράρι. Καμιά μέση κατάσταση. Αυτό το αυτονόητο που ξεκινήσατε εκεί με το ΣΥΡΙΖΑ, χωρί γραβάτε, με τα ανθρώπινα αυτά που ξεκινήσατε. Εντάξει, ε, γραβάτα. Τα, τα, τα, τα, τα, οι πολυτέλειες, τα αυτοκίνητα Όλα αυτά τα, τα, τα αυτονόητα Που είναι μια μέση κατάσταση λογικής Δεν μπορεί να επικρατήσει μέσα σε αυτό το πράγμα Ή τα Μήλο ή Ζουράρι Δεν γίνεται μια μέση λογική κατάσταση Να καταλαβαίνουμε κι εμείς οι Έρμοι Θα μου πεις Γιατί ποιος κατάλαβε τους άλλους <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Τέλος πάντων <laughs> Αυτά που λες μεγάλε Και βέβαια ο... Ο Όφης Αλεμανός, όπως πολύ σωστά τον ονόμασε ο Ζουράρης, αυτό ο, ο φαρμακερός Όφης Αλεμανός, ο Σόιμπλε, μας δήλωσε ότι η Κομισιόν δεν προτίθεται να συμφωνήσει για πρόγραμμα έξι μηνών για την Ελλάδα, διότι υπάρχει ήδη πρόγραμμα στην Ελλάδα. Αυτοί οι κυρία μου και οι μου ε, παίζουν το βιολί τους, λένε τα δικά τους. Το θέμα είναι, το θέμα είναι πόσο είναι διατεθειμένος ο λαός Προσέξτε τώρα να στηρίξει αυτή την κατάσταση να έχει αυτή την αξιοπρέπεια που λέει ο Τσίπρα, αυτή τη στιγμή, μέχρι σε σχάτων. Μέχρι σε σχάτων, δηλαδή, άμα χρειαστεί να συγκρουστούν και με το Σόιμπλε και με τη Γερμανία, μέχρι να πεινάσει, ρε παιδί μου, πως να σου το πω. Γιατί γι' αυτό έγραψα στο άρθρο χθε. Αυτό έγραψα ότι οι προγραμματικέ και όλα αυτά είναι μια χαρά. Ποιο λαό θα τις υλοποιήσει. Ποιος συνδικαλισμός θα τη συλλοποιήσει, ποιος ακριβώς για να τον δούμε κι εμείς, ποιος, ποιος ε, απατεώνας αυτής της κοινωνίας θα σταματήσει να σκοτώνει το διπλανό του με τα φακελάκια και το ένα και το άλλο. Αυτό λοιπόν, γι' αυτό ζητείτε λαός. Είναι αποφα... Τώρα, το ότι θεωρούν οι ρότο αν τους πει μεθαύριο παιδιά δεν έχει σύνταξη, για τον αφαβή λόγο, Λοιπόν, θα πάει πίσω η σύνταξη δύο μήνε, φάτε μπρόκολα, τι φάτε, μπρόκολα φάτε χορτάρια. Θα τον ευρίζουν το τσίπρα και το Βαρουφάκι Είπαμε, οι αξιοπρέπεια η αξιοπρέπεια μεγάλη και ελευθερία θέλουν κούραση, θέλουν αγώνα. Και πείνα και πίνα. Τι πα να πει δηλαδή, περιμένει δηλαδή εσύ να ξανά το πούρο στη Μύκονο με τα ξέκολα, γι' αυτό έγινε κυβέρνηση ο τσίρα. Γι, γι' αυτό το ψήφισε τον τσίρα. Αυτό περιμένει. Βέβαια. Όσο και αν θέλω και εγώ να δω με καλό μάτι τις προθέσεις του, του κυρίου Τσίπρα, λοιπόν, που προσωπικά πιστεύω ότι δεν είναι άνθρωπος κακών προθέσεων, γιατί να είναι. όπως είναι ο Σαμαράς δηλαδή, ο Βενιζέλος, και... αυτοί είναι κακών προθέσεων, γιατί είναι ξεπουλημένοι, για, για να το διαχωρίζουμε. Ποιος θα τον αφήσει δηλαδή, Δηλαδή εγώ δεν πιστεύω προσωπικά ότι ο Τσίπρας Ο Τσίπρας ως αρχηγός μιας κατάστασης Επέλεξε τον βαρουφάκι Ή αυτόν που έβαλε στο Υπουργείο Εξωτερικών Δεν, δεν το μπορώ να το καταπιώ Αν το πιστεύετε εντάξει και Αυτό λέ, είχε δει ο άλλος που μου είπε Κάτι θα γίνει εκεί μέσα Τέλος πάντων κυρία μου και κυρία μου ο, Είδαμε και την ο, παρακαλώ Πολύ σωστά. Ε, συμφωνώ φίλε με αυτό που λες Ότι άμα δεις και το Υπουργικό Συμβούλιο Και όλη την κατάσταση η οποία φέρνει γύρω ε, Λοιπόν Είναι καθεστωτική Με γραβάτα ή χωρίς 100% καθεστωτική και συστημική Και δεν τους επέλεξε ο Τσίπρας Αλλά αυτοί επέλεξαν τον Τσίπρα γιατί ο Τσίπρας Είναι καθαρό, δεν έχει κάνει τίποτα δηλαδή Δεν είναι σαμαροβενιζέλος mm -hmm. Και τον έβαλαν μπροστά Δεν θα διαφωνήσω με την άποψή σου, έχει βάση Βέβαια, εντύπωση κάνει. Ε, αυτό το, το πράγμα και στην Ελστάτ Πώς το λένε Το οποίο έπρεπε να φύγει την προηγούμενη Που βγήκε η κυβέρνηση ο Τσίπρας Είναι εκεί δεν το κουνάει κανένας Κλείνει και μάλλον θα είναι Αυτόν που μαγείρεψε ταυτά Με το Σαμαρά εκεί Με, το, με το τον το και τον Παπανδρέα και τέτοια Εκεί ε, Αυτά καταλαβαίνεις τώρα Αλέξη Δημιουργούν μια καχυποψία Για, την, για τις προγραμματικέ. Ποιο θα τις υλοποιήσει Αυτός ο οποίος το... Τότε μαγείρεψε τα κόλπα Και από το χρέος Πως το λέγανε εκεί Από 3 εκατομμύρια το έκανε 33 Δισεκατομμύρια το έκανε Ποιο? Αμα Αυτόν θα γίνουν οι τέλος πάντων Γεγονός πάντως είναι ότι ο τύπος Ο οποίος έριξε μία Βόμβα ε, Αυτός που έδωσε Τη λίστα Λαγκάρν Ο Φαλτσιάνι που τα πήρε εκεί Από την, Ελβε... από την τράπεζα Λοιπόν την AIDS τη λένε Είπε λοιπόν ότι υπάρχει πιθανότητα ο Σαρκοζή να εκβίασε τον Παπαντρέο να τον βάλει στο μνημόνιο γιατί η μάνα του, η Μαργαρίτα, είχε 500 εκατομμύρια σελβεντική σε τράπεζα. Αλλά αυτό είχε κυκλοφορήσει και παλιά, το διέψευσαν. Εντάξει, δεν νομίζω να μάθουμε και ποτέ την αλήθεια. Δεν νομίζω να βγάλουμε και ποτέ την αλήθεια. Βέβαια, κυρία μου και κυρία μου, ε, στη Βουλή μέσα τώρα έχουμε... Παρακαλώ Ναι, ναι, ναι Ναι, εντάξει Η λίστα Λαγκάρντ αυτή δηλαδή που έχει η Ελλάδα Μου λέει ένας φίλος εδώ και έχει δίκιο Είναι το 1% ε, το υπόλοιπο μαύρο πράγμα που κυκλοφοράει Δεν θα το δούμε ποτέ Ποτέ δεν πιστεύω ότι θα το δούμε δεν πιστεύω, Γιατί δεν πιστεύω ότι θα το δούμε Όπως σου, σου είπα την επομένη των εκλογών Σε 10-15 μέρες Το ποτάμι θα πάρει την ανιούσα 10-15-20% θα το δίνουν Στα ποσοστά θα το δείτε Οπότε λοιπόν αυτό το ρόλο, για αυτό το ρόλο Δημιουργήθηκε από τους Γερμανούς ε, Το ποτάμι Για να μπει εκεί μέσα να κάνει αυτά που κάνει Για ε, Προσέξτε τώρα, αυτό φάνηκε και χθε με, με την ομιλία. Καλά, άστο να πούμε, του περίφημου αρχηγού του ποταμιού, ο οποίο βλέποντα ότι είναι έτοιμο να σκάσει το μεγαλύτερο σκάνδαλο με τα άπλυτα των εμπλεκόμενων στα μνημόνια, τα έδωσε όλα στη Βουλή και είπε να παραμείνει το μνημόνιο και να σταματήσει οποιαδήποτε συζήτηση περί εξεταστική επιτροπή για τα μνημόνια. Κατάλαβε, Μεγάλε, προσέξτε τώρα, σου λέει εντάξει, μέσα του δεν πιστεύουν ότι θα του σύρουνε στη δικαιοσύνη. Αλλά σου λέει μήπως και ο ζουρλός μήπως. Βέβαια κάποιον σαν τον Άκη ή σαν τον Παπαγιουργόπουλο θα τον δώσουν δεν μπορεί να με τον... Κάποιος δεν ξέρει τι του ξημερώνει από αυτή όλη τη φάρα αλλά δεν νομίζω να το πάνε παραπέρα. Αλλά όμως είδατε πως αντέδρασε αμέσως το όργανο το, το όργανο της ε, ε, επέλασης των Γερμανών στην Ελλάδα ο Θεοδωράκης. Να παραμείνει λέει η Ελλάδα στο μνημόνιο και να σταματήσει οποιαδήποτε συζήτηση περί Εξεταστική Επιτροπή. Αυτή είναι η καινούρια βουλή, Μεγάλε. Βάλε και κάτι άλλο που αποφυσάει ο άνεμο. Καταλαβαίνει, λοιπόν. Βάλε και τις γαλά, τη γαλάζια στρούγκα εκεί, τη λαϊκή δεξιά. Από το λαϊκή δεξιά ποτέ δεν την κατάλαβα. Την έκφραση. Ε, βέβαια. Οπότε, λοιπόν, σήμερα έχουμε διαδήλωση, δεύτερη κυβερνητική διαδήλωση, στο Σύνταγμα, τη στιγμή που θα γίνεται το Eurogroup. Εντάξει. Κάντε και διαδηλώσεις κάντε και... Βέβαια θα επαναλάβω Εγώ θα το πω Ότι αν αυτές τις διαδηλώσεις Τις κάνετε 1,5 εκατομμύριο Και σπρώχνατε τα κάγκελα επί... Πριν 2 και 3 Και 4 χρόνια Δεν θα Δεν θα χόρευαν Δεν θα έκαναν πάρτι Σαμαροβενιζελοκουρέλιδες Με. Αλλά τέλος πάντων εντάξει, Κάντε αυτό που είναι να κάνετε και τα λιμάν Εκείνο όμως κυρία μου και κυρία μου ε, Που έχει σημασία είναι Ότι σε πρώτο πλάνο αυτή τη στιγμή Σε πρώτο πλάνο αυτή τη στιγμή Κατά την δική μας άποψη Έπρεπε να είναι Το 1,5 εκατομμύριο άνεργοι Οι ανασφάλιστη Αυτοί που χάνουν τα σπίτια τους Τα παιδιά που πεινάνε σε πρώτο πλάνο Λυπούμεθα ότι βλέπουμε σε πρώτο πλάνο Να καίγεται ο κόσμος Και να υπάρχει ένας χαβάς Με το τι θα γίνει με την ΕΡ με το τι θα γίνει με την ΕΡΤ. Προσέξε κυρία μου και κυρία μου. Ήταν αντιδημοκρατικό. Καμία αντίρρηση το ότι ρίξαν μαύρο στην ΕΡΤ. Το είπαμε εκείνη την εποχή. Δεν ρίχνει μαύρο, ξεκαθαρίζει, πετάς τη σαπίλα. Δεν είναι αντιδημοκρατικό το ότι υποφέρουν 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι και δεν έχουν ψωμί. Δηλαδή, αυτό, η ΕΡΤ έπρεπε να είναι σε πρώτο πλάνο πρώτα. Ή ο αγώνα για να ζήσουν 1,5 εκατομμύριο άνθρωποι, οι οποίοι θα πρέπει να βλέπουν και να πληρώνουν την ΕΡΤ oh, no. γι' αυτό λέω ρε παιδιά βάλτε κάποιες προτεραιότητες μπας και μummer, καταλαβαίνεις δεν ξέρω πως με βλέπεις μπορείστε oh, παρακαλώ ναι ναι ναι ναι ναι Λοιπόν, μεγάλε, έχει δίκιο ο Δωτή Μέχρι να βρει κανάλι να τον υποστηρίζει πλήρω, νομίζω ότι τώρα που είναι ζεστό το θέμα, Αλέξη, ξεκαθάρισε το, φώναξε του εκεί πέρα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα, με τα... ειδικά με τα κανάλια. Με τα κανάλια στην Ελλάδα. Δηλαδή, ε, τι προγραμματικέ δηλώσει θα τι μετα... μεταφέρουν αυτοί που μα έλεγαν μέχρι προχθέ ότι αν βγει ο ΣΥΡΙΖΑ θα πεθάνετε, θα σα στραγγαλίσουν και θα σα βιάσουν τα παιδιά. Θα σα κρεμάσουν από τη γλώσσα στο σύνταγμα, αυτοί θα κάνουν τη δουλειά πάλι. Γι' αυτό λέμε: Ζητείτε λαό. Ζητείτε λαό σε όλα τα επίπεδα. Σε, σε όλε τι κατηγορίε. Για να τα υλοποιήσει, να υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα των καλών προθέσεων. Οπότε λοιπόν, εδώ ο κόσμο καίγεται και το πρόβλημα δεν είναι τι θα γίνει η ΕΡΤ. Να την ανοίξετε την ΕΡΤ, να την ξαναστήσετε καθαρή, να την κάνετε ό,τι. Να... Αλλά είναι πέμπτο, δέκατο, εικοστό, χιλιοστό πρόβλημα αυτή τη στιγμή. Πάντω γεγονός είναι ότι ε, Ίσως δεν έχετε πάρει μερουδιά Και εσείς οι αριστεροί που κυβερνάτε αυτή τη στιγμή Ότι όπως γράφουμε και στο άρθρο Δεν έχετε διδαχθεί τίποτα Από τα πέντε χρόνια αυτά του μνημονίου Όπου ήταν ο σώζωνε αυτόν σοθίτο Και έβγαλε τα πιο άγρια ένστικτα Του δίποδου που λέγεται Έλληνας Η ανεργία έφερε και δολοφονίες Έφερε και σκοτωμού Έφερε και διαφωνίες Για παράδειγμα οι Έλληνε έφτασαν να σκοτώνουν για τα λεφτά. Θα μου πει: Πάντα σκότωναν. Όχι έτσι όμω. Όχι, σκότωναν για ληστείε και διάφορα. Όχι για αυτόν τον λόγο. Την έπληξε τη μάνα του και την πέταξε δίπλα σε έναν παλιό βόθρο ο άλλο στην Κέρκυρα γιατί είχαν οικονομικέ διαφωνίε. Ο άλλο τον κοριδαλό σκότωσε την αδερφή του και τον γαμπρό του για κληρονομικέ διαφορέ. Είναι πνίξιμο. Το οικονομικό είναι πνίξιμο. Έχετε σκοτώσει πολύ κόσμο αυτή την ιστορία. Βάλτε τι προτεραιότητέ σα αφού λοιπόν ξεκινήσατε με τα αυτονόητα, βάλτε και αυτονόητες προτεραιότητες και μην μου βαράτε τον ταμπουρά τώρα, δηλαδή δεν συγκινούμε προσωπικά και νομίζω και πολλοίς κόσμος του τι θα γίνει με την ΕΡΤ Αντίθετα το παιδάκι προχτές έπαθε λιποθυμικό επεισόδιο, είχε δυο μέρες να φάει Αυτά κοιτάξτε πρώτα, αυτά κοιτάξτε πρώτα Να, προσέξτε τώρα μεγάλε, προσέξτε Λέγαμε παλιά για τους νόμους, τους νόμους που έχουν να αντιμετωπίσουνε τους μνημονιακούς. Θα θυμόσαστε, και αν δεν θυμόσαστε τα το ραδιολόγο να τα διαβάσετε, που ψηφίζανε τους νόμους για έργα εθνικής σημασίας και σου απαλωτριώνουνε για ένα ευρώ. Το χωράφι, το σπίτι, σε πετάνει έξω. Οπότε λοιπόν έχουμε τώρα 16.000 ιδιοκτήτε αγροτεμαχίων, θα τα χάσουν αυτά τα πράγματα, με, χωρίς ε, αποζημίωση, διότι έχουμε έργο εθνικής σημασίας στον αγωγό TAP κατάλαβες, δηλαδή εσύ μπορεί να έχεις 10 στρέμματα και ξέρω εγώ τι έχεις να σου δώσουν λοιπόν 1000 ευρώ και καταλαβαίνεις τώρα να πούμε θα μου πεις τώρα τι να το κάνεις στο χωράφι, να πάρεις τα λεφτά σε καταλαβαίνω, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι το αν θα συνεχίσουν να ισχύουν αυτοί οι καθεστοτική, οι... Οι... οι κατοχικοί 500 νόμοι και 6-7 τροπολογίες που ψήφισαν Σαμαροβενεζολοκουρέλιδες και Γιωργάκης Παπανδρέας. Παπαρα, παρα, παρακαλώ. <Κι> Παπαρακαλώ. Παπαρακαλώ. Χάνεται ελληνική γη για έργα δίθυν εθνική σημασίας Λέει ένας φίλος και έχει απόλυτο δίκιο Να το βράσω λέει εγώ να πούμε το έργο εθνικής σημασίας Όταν στη γύρω περιοχή δεν θα υπάρχει ψυχή ελληνική να ζει Ούτε πολύ υπετούμενο ελληνικό Δεν έχει άδικο Ίσως πρέπει να τα... Όχι ίσως Αυτά πρέπει να τα ξαναδούν σίγουρα Αλλά τώρα εμάς δεν μας ενδιαφέρει μεγάλη αυτό Εμείς πήγαμε χθε στο salon de bricolage το 50 αποχρώσεις του γκρι. Για όσοι δεν ξέρετε, τι είναι το 50 αποχρώσεις του γκρι, είναι μια τσόντα για αγάμη του. Ναι. Δηλαδή, πάρει μια τσόντα, ρε παιδί μου, από το βιντεοκλάμπι, να το ευχαριστηθεί η ψυχή σου. Οι αγάμητοι και οι άσχημοι κάνουν κουλτουριάριε τσόντε, σαν τι 50 αποχρώσεις του γκρι. Είναι και βιλίβλια και τέτοια. Με συγχωρείτε, αλλά αυτή είναι η άποψή μου. Οπότε λοιπόν, ξευράκοντε, λοιπόν, γίνεται, σου λέω 50 αποχρώσει του γκρι. Ναι. Έγινε χθες το σαλόν Τε μεγάλε ε, Τηλεπερσόνες, ξέκολα πλούσιες Όλοι μαζί Να παρακολουθήσουμε το, τις, Και συγκινη, συγκινηθήκαμε πλέργια Με τις 50 αποχρώσεις του Γκρι ε, Ειδικά να πούμε ε, Όταν μας πλαισίωσαν ε, Τηλεπερσόνες και όλες αυτές οι προσωπικότητες Και τα άλλα προσώπατα Τα οποία Γδέρνουν το πετσί σου Εδώ Και 30-40 χρόνια μεγάλε είναι τα ίδια πρόσωπα, ανακυκλώνονται στις ίδιες θέσεις, κάνουν τις ίδιες ε, που, που, που, που, που, ορίστε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ, ευχαριστώ φίλε μου τηλεακροατή, έξα από όλη το <στη> δίκαιο. Κυρία Βαλαβάνη μου λοιπόν. Πολύ σωστά κύριε τηλεγραντά μου. Από τη στιγμή που αμόλυσε το δύο να έρθει να με γδάρει εμένα, στείλ το εκεί. Χθε ήταν μαζεμένη στο σαλόνι το πρικολάζ. Γιατί δεν πέρασε ο από εκεί. Να τη πει Έλα, εδώ μανάρα μου τη τηλεπερσόνα. Παρακαλώ. Έλα. Ναι. <laughs> yeah. Λοιπόν, στείλ το κυρία Βαλαβάνη μου. Εκεί ήταν μαζεμένη στη συγκέντρωση του Παπαντρέα ήταν μαζεμένοι μαζεμένοι ήταν μαζεμένοι, τους έβλεπε τους, τους ξέρουν, ακόμα και εμείς τους ξέρουμε λοιπόν στείλ τους λοιπόν στο σαλόν Τεπρικολάζ χθες και ένα ένα μία μία, μία που βγαινε εκεί με τη, με τη γούνα να πούμε και τη σκαλπίνα και τη μπότα να πούμε φίλα εδώ κομπέλα μου κροκοδιλέ πα, πα, πατούμενο ναι. μπράβο κομπριτσάρα μου πάμε να μας πει στο αγόρα σας. Πάμε να μας πεις πως τα αγόρασες Εκεί ήταν μαζεμένοι Το μαύρο χρήμα χθες ε, Μιλάμε για μέρο, ε, Ψήλα ήταν μαζεμένο εκεί Α πα λοιπόν στον κακομύρι που έχει να δει πελάτη από του Αγίου Φούφου του Να του πει αν έκοψε πάλι τα ίδια Θα έχουμε με τους ΔΟΕ Πάλι τα ίδια εκτός κι αν δεν τους βαράνε Τώρα όπως τους βαράγανε σε κάποια εποχή Στην Αμφιλοκία, στην Ήδρα Λοιπόν επειδή είναι αριστερό τώρα Πάλι τα ίδια κυρία Βαλαβάνη μου. Εκεί ήταν χθες. γιατί δεν έστελνες στο ζωέ. Χαμό σου λέω μεγάλωτο σαλόν. Δε μπρίγκολα. Απ' εσύ μου πώς τα μιλάω. Τα λέω γαλλικά να με τρελαίνω. Και τώρα μ' Λοιπόν, τι έγινε μεγάλε. Αφραέσια λέξη άλλων εξωτερικών από αυτό δεν μπορούσες να βρει. Πάτε κάρι. Τόσους ανθρώπους έτσι. Ο Κοντζιάς λοιπόν θυμήθηκε το κατοχικό δάνειο Γεια σου ρε Κοντζιά Και βέβαια η απάντηση που πήρε ήταν η ίδια Νομικά η υπόθεση έχει τελειώσει Ρε παιδιά να σας πω κάτι Κάντε το ότι είναι να κάνετε να πούμε Κάντε το τι είναι να κάνετε και μη μας πρίζετε άλλο Υπάρχουν άλλες προτεραιότητες στην κοινωνία Δεν Δε ξε... Βέβαια η κοινωνία έχει ανάγκη από φούσκες Διότι ε... Γι' αυτό και σε μια εβδομάδα έκανε ήρωα του Βαρουφάκη Αλλά ε, πείσε την κοινωνία Αυτή τη, τη μερίδα της κοινωνίας Να παλέψει μαζί σου Και νομίζω ότι και στην πίνα μαζί σου θα είναι Αλλά δεν γίνεται να πούμε Με, με, με τις ε, 50 αποχρώσεις του γκρί ε, Στο σαλόν Τε τι ρε παιδί μου Ένα σαλόντε μπρικολάζ και εμείς Την κόψω, τη σαματίσω Αυτή την εγγωγή Λοιπόν, ε, τι σου έλεγα arms, so Α, η Ρωσία λέει ξεκίνησε Δικαστικό πόλεμο με τη Γερμανία Ζητώντας 4-3 ευρώ Αποζημιώσεις για τις γερμανικές Πολεμικές καταστροφές Που υπέστη στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο Road, το 1990 ήταν η μοναδική χώρα που δεν υπέγραψε την παρέντισή της για τις πολεμικές αποζημιώσεις έναντι των Γερμανών, εντάξει. Εμείς τα έχουμε υπογράψει, αυτά λέγαμε χθες. Έχαμε κυβέρνηση κυρίου Μετσοτάκουλα. Ναι, του πατριώτηντε που έχει εκεί σύσσωμα παιδιά, εγγόνια, ε, ε, τρισέγγωνα, χωμένους στο δημόσιο. Αρμέγουν αυτή, χρόνια. Όχι παιδο, το Αρμέγουν τώρα είναι... Κυρία μου και κύριέ μου, δυστυχώς, δυστυχότατα, μπορείστε παρακαλώ. Ναι. ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, Δεν θέλουμε τα λεπτά, μου λέει ένα φίλος δικαιοσύνη θέλουμε. Ε, και είναι ντροπή να πατάμε πάνω στους πεθαμένους μας για να ζητάμε λεφτά εντάξει συμφωνώ μαζί σου Γεια σου Βασίλη μου τη... Γεια σου ρε Βασίλη από την Άουσα ε, τι μου λέει ο Βασίλης καλημέρα ας ελπίσουμε ότι δεν θα ζήσουμε άλλη μια βάρκηζα τους επόμενους μήνες συγχαρητήρια για το άρθρο ναι διάβασες το ζητήτε λαός να σε καλά ρε Βασίλη. σε ευχαριστώ τώρα για το αν θα ζήσουμε μια άλλη βάρκηζα, ε, λίγο να το ταιριάξουμε το θέμα. Και να το δούμε αναλυτικά ε, Προσωπικά Αν και θα ήθελα να επιτύχουν Να επιτύχουν ρε παιδί μου Να, να, να, να κυκλοφοράει ο λαός Με αξιοπρέπεια Να έχει μεροκάματο ο λαός yeah. Χέστους, Πάντα θα υπάρχουν σαλόντε μπρικολάζ και ξέκολα yeah. Πάντα υπήρχανε yeah. Γιατί την εποχή που ο λαός είχε μεροκα... Πάλευε με το μεροκάματο Το αξιοπρεπές για τον καραμαλέα Τον παππού σου λέω yeah. Λοιπόν το, οι, οι ίδιοι ξέκολλοι δεν ήτανε στα σαλόνια και από εδώ και από εκεί. Πάντα θα καπιταλιστικό καθεστώ ζούμε. Λοιπόν, αλλά να, να υπάρχει μια αξιοπρέπεια. Να, να ονειρεύεται ρε, παιδί μου. Άλλο ότι θα κάνω κάτι στη ζωή μου. Τα αφέρασαν αυτά όλα. Καλή σου μέρα, βιβί μου. Στις προγραμμα... Για τι προγραμματικέ, κάτι μου γράφει η βιβί. Στι προγραμματικέ δηλώσει, ο Τσίπρας μίληξε... μίλησε για στήριξη προ μια διζωνική δικοινοτική ομοσπονδία Κύπρου. Ελπίζω να μην μιλήσει λίγο καιρό για διζωνική. Δικοινοτική Ομοσπονδία Θράκης Φοβερό θέμα Φοβερό θέμα έβαλες Βιβι Να είσαι καλά και καλή πατρίδα ε, Δεν ξέρω πόσο καιρό παρακολουθείς φές τι κουμπές Όταν ξεκίνησε η ιστορία ε, Αυτή η Παπαντρέα Σωτήρα Γιωργάκη μιλάω Είχα κάνει κάνει 4-5 φορές τη δική μου τοποθέτηση Για την πορεία των πραγμάτων δεν έχει αλλάξει Το έχω ονομάσει σχέδιο Γιούγκο Με αρχή τη Θράκη Οπότε τώρα να μην τα λέω Είναι ολόκληρη ιστορία Λοιπόν, αλλά αυτό Αγαπητοί μου Βιβί Είναι ένα ε, μεγάλο ερώτημα Είναι ένα μεγάλο ερώτημα Και το ελπίζω κι εγώ Κυρίες μου και κύριοι Επειδή η ιστορία επαναλαμβάνεται πάντα Και ποτέ ως φάρσα, ποτέ ως φάρσα Ελπίζουμε και την τρίτη φορά Που έκαναν ντου αυτά τα καθάρματα της Ευρώπης Ιούνι που λέγονται Γερμανοί να ιτηθούνε βέβαια ιτηθήκανε ε, και στηριχθήκανε και στον πρώτο και στον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ε, από συμφέροντα καμία αντίρρηση λοιπόν ελπίζουμε όμως να νιώσουν και αυτή τη φορά την ξεφτήλα της Ήτας η μεγαλύτερη ελπίδα μας είναι οι αυριανοί νικητές, που μπορεί να είναι και οι Έλληνες να παραδειγματιστούν από την, ε, το πως τους συμπεριφέρθηκαν όταν ιτήθηκαν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και να τους ξεσκίσουν τα βάρδουλα. Να μην τους, τους ξεκινήσουν με σχέδια Μάρσαλ και Δάνεια για να αναστηλωθούν πάλι. Βέβαια θα μου πεις ο πόλεμος είναι οικονομικός και διαφορετικός. Καμία αντίρρηση. Αλλά σου επαναλαμβάνω ότι η ιστορία επαναλαμβάνεται και ποτέ ως φάρσα. Το ότι θα ιτηθούν τα καθήκια και αυτή τη φορά θα ιτηθούνε είναι ήδη ξεπερνάνε τα 6-7 χρόνια ε, που δημιουργήσαν αυτή την κατάσταση είναι ήδη περίπου στο πικ της κατάστασης τώρα για το πως θα ιτηθούνε ε, το δεν μπορώ να το ξέρω ούτε ε, μπορώ να σας το πω εκείνο που ευελπιστώ είναι ότι οι αυριανοί νικητέ απέναντι σε αυτά τα καθάρματα είναι να τους ξεσκίσουν τα βάρδουλα να μην του αφήσουν να υπάρχουν πια, να τους δέσουν κανονικά, λοιπόν να, να ανοίξουν τα Auschwitz και να τους ρίχνουν μέσα του ίδιους λοιπόν αυτό εύχομαι για το ότι θα ιτηθούν θα ιτηθούν σίγουρα Κυρίε μου και κύριοι, επειδή φτάσαμε προς το τέλος της εκπομπής και πάντα ακούμε ένα τραγουδάκι, να σας πω ότι πριν λίγο καιρό 15-20 ημέρες χάσαμε και τον μπάμπι τον Κολέ, δεν είχα αναφερθεί στον μπάμπι τότε, γιατί Εντάξει, ε, είδα διάφορα γελία πράγματα τα οποία ξέρετε όταν πεθαίνει κάποιος αρχίζουν όλοι τα γνωστά. Ο, ο Μπάμπης είναι γνωστό το έκανε και όσοι τον πλησιάσαν ή γλεντήσαν με, ε, με την καλλιτεχνία του νομίζω ότι δεν θα δυσ, δυσαρεστηθήκαν. Εκείνο που σίγουρα δεν ξέρετε είναι ότι ο Μπάμπης ήταν τραγουδιστής ο Εξαιρετικός όμως τραγουδιστής ο Περέτας Σας έχω ένα δείγμα από το προσωπικό μου αρχείο Ακούστε το γιατί όσο και να ψάξετε δεν πρόκειται να το βρείτε πουθενά Λοιπόν, ακούστε το Είναι μια στιγμή στο χρόνο πιασμένη που αξίζει να την ακούσουμε απ' την καρδιά του όποιος έχει κλάψει, όπως κλαίω πάντα και θρυμώ εγώ. <ΣΣΣΣ> Όποιον του κόσμου μίσοι έχουν κάψει και πέθαινει πάντα θάνατο αργού. Ποιος έχει νιώσει τη γαρδιά κλεισμένη, στη ζωή τη βζέμπρα και χρυπά θρημή. Την άρτη ζούμε ποιος συντρεφεμένα κι ο καημός τον δίνω ένα σαμάγιο. Τα σχισμάρε μια φυσκά το βολοτάρι άσημαν. Και εγώ έκανα την τύπα στο κενό. Αν Νομίζω ότι πρέπει να σας άρεσε Μια στιγμή στο χρόνο Κυρίες μου και κύριοι ε, Μείνετε συντονισμένοι Στους 101,5 ακολουθούν τα γλαντεία του καναλάρ Ευχαριστούμε πάρα πολύ Για την ε, τιμή που κάνετε να μας ακούτε ε, Για τις παρατηρήσεις σας Και ευχόμεθα να είσαστε απαξάπαντες πάρα πολύ καλά Για και χαρά σας Τον ενακομαπέντε FM Στέο.